Είναι καινούργια εκπομπή από το Πλατεία Radio το Υπουργείο Πολιτισμού προειδοποιεί. Η ακρόαση καθημερινά αυτής της εκπομπής μπορεί να προκαλέσει πρώτον ανυκανότητα, δεύτερον ανυκανότητα και τρίτον ανυκανότητα. Λοιπόν, σήμερα πήραμε αφορμή από τα Χριστούγεννα για να ξεκινήσουμε και να πούμε για την κοινωνική αποξένωση που υπάρχει ειδικά αυτές τις μέρες των Χριστούγεννων και είναι μαζί μας και ο φίλος μας ο Κούτρα ο οποίος ε, έχει πολλά να μας πει λόγω της δουλειάς του, είναι ένας καλλιτέχνης και μπορεί να εκφραστεί καλύτερα μέσα από, με, από τη μουσική του και από την ε, καλλιτεχνική του βιότητα, αλλά, αλλά πρώτα απ' όλοι να το γνωρίσουμε. Αλέξη, είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και... Ό, όχι, όχι, δεν είμαι φοιτητής. Δεν είσαι φοιτητής. Δεν είσαι φοιτητής. Είσαι και φοιτητής. Τι άλλο είσαι. Πανεπιστήμιο Πατρών, μαθηματικό. μαθηματικό. Ναι, δε και... δε. Κάτω, ε... Μένεις εδώ, Αθήνα, κάτι κυριό λόγο, έτσι. Ένα. Και έχεις γνωρίσει κάτω τον κόσμο, είχε... ήρθανε πρώτη φορά και σ' αγκαλιάσανε. Οι πατρινοί, ναι, σαν δηλαδή... Πάτρα. Ε, κοίτα, να σου πω, Πάτρα περισσότερο πιο πολύ φοιτητής θα γνωρίζει, δηλαδή δεν γνωρίζεις Ναι. <laughs> Όχι, Τι ενώ ο κόσμος εκεί κάτω είναι φιλόξενος, είναι... Έτσι μου δείχνει, τώρα δεν να σου πω... Δεν ξέρω. <laughs> δεν γνωρίζεις πατρινού Πώς να το πω... Κύριε, κύριε, όλοι οι φοιτητές εκεί φιλόξενοι φαίνονται. Δηλαδή έχουν μια αικαιότητα παραπάνω. Λόγω του φοιτητήλικιού. Ξέρεις, απλά επειδή βλέπω πολύ συχνά σε κόσμο ο οποίος σπουδάζει κάπου αλλού να κάνουν... <κυρίζει> να... να λένε ότι ο κόσμος δεν είναι φιλόξενος, κοιτάει λίγο Φαλά, περίπου... Άλλα παίζει τα... αυτό, ναι. Τι να σου πω, εγώ κομπλέτα βλέπω τα πράγματα. Όχι ότι πω λυπάω... Ναι, πω... εντάξει <κυρίζει> Αν πας μια φοροδομήνα, καλά είναι. Ναι ρε, ναι. Ε, τι, τι ήθελα να πω ρωτήσω. Ξεκίνησαι τη μουσική σε μια φάση... Δύσκολη της ζωής μου. Δι... Όχι, ενώ ότι όντως να ξεκινήσεις κάτι από πολύ μικρός είναι αρκετά δύσκολο. Ε, ναι, κύριε, εκεί Και... κάπου Δευτέρα Λυκείου έγραψα τις πρώτες μπάρες. Και ήθελες να, να κάτσεις λίγο για να δεις τα υπόλοιπα ρεύματα, να δεις... Να... Όχι, ήδη δι... άργησα βασικά περίμενα δύο χρόνια γιατί ήθελα να μά Κατάλαβες. Ήθελες να μάθεις πάνω στη μουσική σου και Ήχα στα... μάθω μουσική, κασικά. Γιατί δεν ήξερα. Και έμαθε. Και μέσα από την ε, μουσική σου, το αυτό που κάνεις mm -hmm. είναι κάτι καινούριο και συνήθως απομονώνεται ή αποξενώνεται από τους άλλους. Ε. Πιστεύεις ε. ότι αυτή η μουσική δεν έχει πάρει την... Ε... πώς πω, τη λάμψη που πρέπει, τη δημοσιότητα. Κύριε, τώρα αυτή η μουσική που δεν είναι rap, είναι πιο πολύ trap, Τι καλώς κακός έχει κινηό κάτω τον 16. Ε, θα φανε Βίτορ. Ναι, δεν το ξέρεις. Πάντα ότι η Γενούργιο έχει στην αρχή μια έχει βάση πίσης, σωστάς. Α, δούμε. Καλή, καλές βλιές να βγénουν. Καλές βλιές. Αυτά έχεις μαση. Εσύ κάνεις καλές βλιές; Τι καλή τέρες, τι θα να ρωτήσω η, η όλη την σου ενσωμάτωση μέσα στα πλαίσια του ότι είσαι φοιτητής, mm -hmm. ότι είσαι νέος, mm -hmm. ότι μπορεί αυτό το πράγμα να σε κάνει να νιώθεις ένα, όχι μίσος κάτι δυνατό που θέλεις να βγάλεις στήχους σου, δηλαδή ότι ας πούμε η, τα, τα κανάλια ή τα ΜΜΕ δεν mm -hmm. έχουν δει αυτό το στυλ mm -hmm. δεν το έχουν προμοτάρει, είναι και κάπως αυτό Όπως λέει και μου Τάκη Τσάν, η τηλεόραση του σήμερα είναι το YouTube έχεια جامας κανάλι όμως. Είναι το bottom map έτσι το τεξικινούει κάθε βοχαμιλάκι وبيγαινει στα πανά. Έτσι έτσι αυτό το άλλο το θέμα είναι ένας μόνος. Δεν μπορείς να το pixel μόνος, δεν μπορείς να έχεις το shield dispenser. Κατάλαβε. Πάντως πιστεύω ότι αυτό που έκανες να ξεκινήσεις έτσι απλά είναι κάτι δυσκολε, έτσι, στην αρχή πρέπει να έχεις mm -hmm. πολλές δυσκολίες. Ένα full. Δεν είμαι μα <coughs> Βέγρα μέτρω βίες βυδιτίς απ βλεφτερόθικες εκεί δηλαδή. Όχι πήγα απ Πάτρα γεγνώσα κάπως ανθρώπους και βικά την πρώτη φορά στο δίο γελάω αυτό θέλω να κάνω, θα λουμε ανά. Θα δεις. Μ. Mm. Θέλεις να ακούσουμε τον πρώτο κομμάτι; Εσύ; Εγώ, δάκσι, να σου πω, η αλήθεια δεν ήμουν προτιμασμένος ακόμα, αλλά... είναι πολύ καλό για να βịπροτά, αλλά βάλτα. Λίπων, είναι το 90 <laughs> Ναι, είναι το... Πει, το είναι μια βλέπα Πάτρα owes ή Γιώργος Φυλιότης. Ε, τον γνώρισα, Το πρώτο μου track. Αυτό το κουπλέ που έχω χώσει σ' αυτό το πρώτο κουπλέ που έχω ποτέ. Το έχω δύο χρόνια και το πριν ένα χρόνο. Πολύ ωραία, στα la scala musicale te bese femmato cano ya me na so te lo i tome el ombro sta su tome el ombro sta su tome el ombro sta su a pop se kernelego a pop se te io ni zia sen pero caro ti mudaxe febgo sti contracuple musan por si e Με πείσμα και θέληση φέρνω στο rap την εξέλιξη Τους φουλούς κοντά μου να έχω Στο ποτήρι μου χέννηση High kids, white jeans Κάτω τα χέρια απ' το flow μας beach Δεν έχουν γνώσους Χράψαν και ορίμες την είδαν MC's Γενιά του 90, η φωτιά της τύχης μας ποτέ δεν θα σβήσει Γενιά του 90, ποιος μ' αμφισβητή η δουλειά Yeah. He me mora the night is, the man all of guy must to fly, black fly white see, but I love it yeah must and night is. See me the big on my fist, ruha fat yeah tis pano, tis pano tis. Erroto Nintendo, de gewoon Game Boy, de gewoon niet waar ik koop heen, de Karboy. De gewoon Yu-Gi-Oh! met Magus, dit kan ondoen goal, allo chroma me na hasu. Ronado torneo pe sa pigisi. Nintendo's doen dan menen ja panda, these little flakes me griek aan een day me hoor. Dat dit dat ditne. Robel en Nero, te botte die klataal gap nu je moneo de Tu tak sino puta las calles Robert De Niro De Niro Este curso un procejo do radio lo visto máquina Γενικά πιστεύω ότι καταρχάς είμασες στον Ίλιο γιατί γνωρίζω μας τα από πολύ μικρή. Ναι, θυμάσαι από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Ναι, ναι. Ε, στα τέλη του 90, mm -hmm. ως γεωτραγούτης, αλλά πιστεύεις ότι αυτή εσύ γενιάς έχουνe διαφορεσματι σήμερα. Δηλαδή, το τέλη του 90 με το 2000 έχει διαφορά; Και εγώ βάζω το μικροτερά της 2004. Βλέπο archeta pragma ta pou ago den ékana, as pou ma katalávo. Να τα κάνει κίνη. Και pragma ta κάναμε εμείς, Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι τα... η νέα γενιά είναι πιο η νέα γενιά σε σχέση με εμάς Κοίτα, είναι... πιστεύω ότι αυτό που λέμε χάσμα γενναιών αλλά για εμάς με τους γονείς μας Κατάλαβες τη λέω Αρχίζει και γίνεται τώρα και εμάς με τους πιο μικρούς τις... Κατάλαβες, δηλαδή παίζει και χάσμα γενναιών με εμάς και, και τους πιο μικρούς Κατάλαβες Του 2000 χινά ετά Εναι, προφανώς γιατί τα παιδιά έχουν βγει κατευθείαν στο κόσμο Έχουν ξεφύγει <laughs> <Έχουνε> <laughs> <βγει> <laughs> για τις ε για τις τεχνολογίες αλλά αυτό κάνει τη δူλιά σου πούμε, σε αυτά σε αυτά με ένα misconception, εννοείτε. Τη δူλιά σου αυτό το κομάτι δεν κάνει πciò γαλι, έτσι; Τι πιο εύκολο να ο, ναι, βόξε, να βάζεις. αυτές τις σιλικίες. Ε, πάντως είναι ότι τις τέλες αυτές τις σιλικίες για εν εν εντέλει, εν, εν, εν ας πούμε γύρω μου, να με ακούνε, θέλω ηλικίες, κατάλαβες. <laughs> Καταλαβαίνω. Εντάξει, προφανώς θα πιάσεις στις πρώτες μικρότες κατηγορίες. Μα έτσι πάει. Ε, και έτσι κι αλλιώς αυτοί και θα γίνουν και νήλικες, οπότε θα... <laughs> ται, ται, ται, ται, <laughs> θα τα τα παιδιά τους. <laughs> <laughs> ε, τι θέλω να πω. Κοίταξε, σκεφτόμουν αυτό παλιότερα. Είναι κάποια στυλ μουσικής, mm -hmm. τα οποία στην αρχή τους είχαν γίνει... Ε, είτε απογορεύτηκαν, <laughs> είτε <laughs> πίστεψαν ότι είναι κάτι το το πολιτικό νούργιο το οποίο δεν μπορεί να ακούσει κανέpios. Mm. Ε, σαν όπως το ρεμπέτικο, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όπως το rap mm -hmm. που τώρα πια έχει βípio αυτό, φτάσε το ρεμπέτικο ή γίνει γε πολιτιστικό, γε πολιτισμικό μας τέττιο. σύμβολο. Ε, δεν ξέρω, έχει ακούσει αμερικινά γενάει ρεμπέτικο; Όχι, ενόχι, γιατί η για Ελλάδα γενάει Ελλάδα, ναι, ελληνικό, Είναι κάτι καθαρελνικό, αλλά Βλέπεις ας πούμε γεράπερς οι οποίοι βήμουνε σιγά-σιγά σε πιο mainstream πράγματα και το rap κι ανέκασαν mainstream από την Αμερική. Όλη η Αμερική hip hop και η Ελλάδα ραδιόφωνο παζανε, κατάλαβες την νόημα. Ναι, βλέπεις εγώ την εξελίξη που υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει εξελίξη και arginine στην Ελλάδα, το Κατάλαβες. Καλά πάντα γίνε πιστεύω ότι εμάστε λίγο πιο πίσω, αλλά στη δุลιάσ mainstream όχι με την καگی. Κακή... Νε κατάλαβα, τσάκια, bro, όχι κατάλαβα. Α... Εγώ, εγώ θέλω να γίνει mainstream. Θέλεις. Θέλω να, θέλω να ανήξει δυλιά, κατάλαβες τεنون. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι Όχι, πει ποιος... σλόγαν, και έτσι, <laughs> όχι. <Το laughs> έχει πει κι ο Φίλος μας Logan, έτσι. Τoi έχει πει ως Logan πάντως κι έχει δίκιο κιε συμφωνώ ότι πρέπει να ανήξει δυλιά. Όχι σε φάση Εγώ θέλω να μακούνε κι άνθρωποι που... που ξέρουν, αλλά θέλω να κάνουν κι άλλους που δεν ξέρουν να αρχίσουν να ακούνε, Εγώ, θα σου το πω πως το βλέπω εγώ, εγώ hip-hop δεν άκουγα ποτέ, εμένα μου αρέσει μουσική, εμένα μου αρέσει rap μουσική, hip-hop, κουλτούρα, εγώ δεν, δεν συμβαδίζω με αυτό κατάλαβες το Εγώ α, κάνω rap γιατί μου αρέσει rap. Α, δε αρέ... Δηλαδή δεν αποκλείσκεται άλλα είδη μουσικής. Όχι. Ε, δεν όχι σου, καθόλου. Δε σου λέω τώρα να ακούσεις καζαντζίδη για να... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δηλαδή, pop, r&b άκουγα. Ά, και θα και να άλλο. κάνω κάτι Είναι δηλαδή απλά επειδή ακούω οι οποίοι ακούνε αυτή τη μουσική να μην ακούνε τίποτα άλλο, να την ε, το αυτό υπόλοιπο. Αυτό ήθελα πλέον η ράπ στην Αμερική έχει γίνει πολύ μελωδική. Mm. Δηλαδή είναι καλλιτέχνες, είναι τραγουδιστές, δεν είναι ράππες. Αυτό, αυτό εδώ η Ελλάδα <coughs> δεν το έχει ακόμα. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ δεν ραπάρω, εγώ τραγουδάω. Mm -hmm. Αυτό θέλω να φέρω. Και δεύτερο, i πιστεύεις ότι κάπως mega, tức πιο μεγάλους καλλιτέχνες να. σε στο είδος σου, mm. ε, το κάνει αυτό; Όπως ο Sneaky ο Bella φωνή; Όχι, κανένας. Κανένας ακόμα. Ακόμα όχι. Έχεις ήδη να πιστεύεις ότι ο Bell, io ο Sneak, να. ναι, Αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ δηλαδή να φτάσεις μέχρι εκείνο το επίπεδο. Όχι bro, δεν το ακούω αυτό καθόλου. Όλο μόνο καθαρά ξένη μουσική. Δεν έχω να πω τίποτα για βφτούς. Α, δηλαδή. Κάνουν βγάζουν καλέζι δυλλίες, αλλά εμένα δεν με δεν με ας πούμε. Δεν... Mm. απλά αναγνωρίζω ότι είναι καλή δυλλιά, κατάλαβες. Mm. Απλά ξες τι γίνετε με... έχω ακούσει από την θα βάζετε τώρα... γε... και mm. θα σου πω ότι <coughs> έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι έχουν ακούσει ένα κομμάτι Προμοτάρει μια ζωή η οποία είναι λίγο, ξέρω εγώ... Πιο high, ναι. Ναι, δηλαδή θα μου, θα μου πει για κόκκες, θα μου πει για τα ακριβά μάξη, για τα λεφτά. Ναι. Και στην ουσία η δουλειά του δείχνει, δείχνεται μέσα από το... το, το, το lifestyle του. Ναι, κατάλαβα, δηλαδή. Κοίτα, αυτή η μουσική είναι να πεις αυτά που ζεις. Έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή όλοι γράφανε αυτά που ζούσανε τότε. Ω. Mm. Άμα το ζει θα το γράψει, τι να σου πω δω. Πιστεύεις δηλαδή <κοί> εσύ ότι α Δεν τις ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω, <laughs> όχι. <laughs> δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ εμπνέεσαι μέσα από την κοινωνία και από αυτά που ζήσεις, προφανώς, έτσι. Εγώ απλά εμπνέομαι. <laughs> αυτό κρατώ, <laughs> αυτό κρατώ. Έχεις να μου πεις κάποια, ή πούμε, που κάτι που σου είχε μνήμη σου, τώρα, στην αρχή της mm -hmm. επομέρας σου. <clears throat> <clears throat> σε τι εννοείς. Πάνω στο καλλιτεχνικό σου κομμάτι, άμα θέλεις να μας πεις και κάτι μέσα από φίλους, παρέα, να Έχω ένα σκηνικό που μου χαράζει να ναι. το γράψω ας πούμε Ναι, ή να έχεις κάτι τώρα στα κομμάτια στο οποίο να είναι... Α, πω από αληθινά γεγοντας από... αφ... αφ... Τα ό,τι λέω αλήθειες είναι, δεν λέω Άξ, ναι, τι ρε, νομίζεις λέτε. Αυτό Αλλά το χαίνεσαι <laughs> ας πούμε Χαίνεσαι έπινα τον αδερφό μου, τώρα πριν <laughs> μάθω να... <laughs> πώς ήταν το μπουκάλι δεν ξέρω <laughs> Όχι, ε... κοίτα, έχω άλλα δύο κομμάτια που τα έχω τελειωμένα Ας πούμε το ένα είναι ερωτικό, κατάλαβες, mm. είναι όντως από εμ Α, δεν η αποκλίζει το ρυθμικό κομμάτι, δηλαδή. Όχι, γιατί; Προσπαθείς να βγάλεις κάποιες γκόμενα μέσα. Ε. Τι να σου πω; Κιτά, εγώ γράφω ότι, εγώ γράφω τι μούρχετε, γράφω τι θέλω να γράψω, καταλαβες; mm. Το ah. ψάχνα πολύ με τις με τις ρίμες, γενικά, με τους stichs. <laughs> το επόμενο κομμάτι λέγεται Bentley, δηλαδή θέσα μου πεις θες πεις <laughs> <σε> Bentley. <laughs> Αν έχεις ακούσει το επόμενο κομμάτι Αυτό είναι εξ ολοκλήρη δικιά μου δουλειά, έχω γράψει και τη μουσική και τους στίχους απλά για να δοκιμάσω τι μπορώ να κάνω. Είναι πολύ αρση τεχνικό ακόμα, δηλαδή είμαι σε πράκτηση. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι? Και, Γενικά και μέχρι και τώρα ακόμα. είμαι πράκτηση, αλλά ήθελα να βγάλω κάτι εξ να δω Άρα, να κάνω. Το Μπένλεϊ είναι μία σόλο καθαρά δουλειά. Σόλο και, και μουσική και στίχους. Ας το ακούσουμε και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Πάμε. охраня будем Vou desfazer uma pisa mexi na pesano. Eu te chiana patao sta bitti. Eu tromo aku me te cania chica tenera te ca te que no yo ma te no si no a dilis tinus i. Ene to pento Και γινάμε ξανά εδώ πέρα, στο υπέροχο, εδώ στα ίδια, στο έδιγο <laughs> Και γινάμε στο υπέρογο στούντιο που έχει το Πλατεία Radio Ε, ναι, ναι. Ε, Για να πούμε ότι, καταρχάς, ε, σαν Αλέξης, να. χαίρομαι Όχι, ο Μιχάλης είσαι Όχι, ο Αλέξης, σαν Αλέξης λέω, χαίρομαι <laughs> Ότι σαν Αλέξης ρε φίλοι, γιατί με τώρα, μην κανέσαι Μου, σε... μου κα... έκαψε τον εγκέφαλο, <laughs> λοιπόν Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας ας πούμε φίλος μου Το βλέπω πλέον στο αυτό, ναι, και ένα νέο παιδί ξεκινάει και κάνει αυτό που του αρέσει. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο γενικά σε όλους τους χώρους. Δεν ξέρω άμα διαφωνείς δηλαδή. Είσαι ένας, ένα νέο παιδί το οποίο κάνει κάτι που πρώτα απ' του αρέσει, mm. έτσι. Προφανά. Δεύτερον, κάνεις κάτι το οποίο... Αν μι λέμε ψέματα. δεν είναι και κάτι το... Καθαρά με το ναι, μπορείς ναι, να ναι, δείξει κάτι, ναι, ναι, κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι... Αυτό σε زورίζει κά σε κάποιες στιγμές, έτσι; Δηλαδή, θες στα ήταν πολύ πιο εύκολο να τραγουδάς κάποιο άλλο είδος μουσικής. Και Είναι Είναι πλέον εκείμα μαζί το naše μόνο σου. Είναι το Είναι ωραίο το naïve μόνο σου γιατί άμα πετίχεις δεν θα έχεις κανέναν δ Spitipotá. Αλλά είναι και το ζόρι της φάσης, ότι είσαι μόνος σου, πρέπει να το τρέξεις όλο μόνος, κατάλαβες το Είσαι ένας αθλητής του Στίβου, ας το Εμένα αυτό, ναι, θα αυτό θα φίλες, αθλητής, φίλες, με εξιτάρει <laughs> <η ώρα αυτή. laughs> Κοίτα, να... σαν <laughs> <laughs> <laughs> αθλητή, οι αθλητές έχουν και προπονητές Εσύ δεν έχεις, ας πούμε, κάποιον ανθρώπιση που μπορεί να σε βοηθάνε Να με βοηθάνε, όχι, να με συμβουλεύουν ίσως Να με βοηθάνε, εντάξει Να σε βοηθάνε, ναι, όχι, να σου ανοίγουν πόρτες Ναι, τι είναι ε... να, να είναι σε... της ίδιας νοοτροπίας Της ίδιας νοοτροπίας Έχω και να βρει. σου πούνε, κάτι, αυτό το, το, το κομμάτι είναι καλό το Ναι, κατάλαβα, εσύ Εντάξει Κοίτα, άμα το πιστεύω εγώ, δεν μπορεί να μου πει ο άλλος τώρα ότι θέλει, mm. Για να το έχω κάνει, εγώ πιστεύω θα αξίζει, κατάλαβες-τενό Καταλαβαίνω Ε, κοίταξε, πάντως οι στίχες σου από ό,τι ακούω Να no. Και πρώτη φορά τα ακούω, σήμερα τα ακούμε <laughs> Οι στίχες σου από ό,τι είναι κάτι τελείως σε σχέση με το χάρτ που διατρέχει άλλα τραγούδια τέτοια Ναι, κατάλαβα, κοίτα, πρέπει να έχω κάτι μόνο δικό Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο που σε διέπει Δεν ξέρω Αλλά καλά δε, Τι εννοείς με το διέπει Θα σου πω εγώ τι κατάλαβα <laughs> Κοίτα, εγώ θέλω να δώσω κάτι άλλο ρε παιδί θα να δώσω κάτι διαφορετικό Ακόμα σου λέω είμαι στο practice Θα, θα δούμε Από άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι σε, άλλα, σε άλλες μουσικές σκηνές ας πούμε Ναι, ναι, ναι Ε, πιστεύεις ότι... <coughs> Έλληνες. Έλληνες Ναι, Έλληνες ή ξένους προφανώς ναι. Πιστεύεις ότι κάποιος σου αρέσει που να μην είναι στο, στο ίδιο κομμάτι με σένα, δηλαδή στο τρώει στην τραπ μουσική, ναι, είτε ναι, στη ράπ, ναι. κάτι άλλο Υ, Υπάρχει κάποιος ο οποίος τον θαυμάζει ή έχεις ε, έστω επηρεαστεί λίγο από τη μουσική του Από... Σαν την Πάολα ας πούμε <laughs> <laughs> Κοίτα, ελληνικά... Είπαμε και πριν ότι δεν ακούες προφανώς Δεν πολύ ακούω, όχι, και ελληνικό ράπ δεν ακούω Mm. Ξεκίνησα να ακούω επειδή έτσι ξεκίνησα γιατί είναι το μωθό αδερφός μου μου, μαθα, ε, μου βάλε ζητανή μια μάτια και εγώ παθαπλάκα ας πούμε mm. και έτσι, ξεκίνη, έτσι ξεκίνησα μου μπήκε ρε παιδί μου ξέρεις υποσυνείδητα Ναι, τι φάση Τώρα Με ακούω ανοί. πολύ ξένους, α, διάφορα άπειρα πράγματα ε, Κάποιος ο οποίος να ξεχωρίζεις δεν υπάρχει έτσι ξεχωρίζει... Ή ένα είδος που μπορεί να μπει στη μουσική σου άνετα Και αυτή τη στιγμή ο Weekend mm. ξεχωρίζει άπειρα Yurda's. Drake ακούω full traves yeah. ah o ponte δηλαδή σαν <coughs> ίδιολο προφανός δεν έχει κανέναν ίσως κάτ'ξεχοριστό ίδιολο είναι yeah. είναι να έχεις κάπιο αυτό mı είσαι um mm. έτσι δεν έχεις κάπιο τέτοιο προφανός ίσως κάτ'ξεχωριστό ίσως κάτ'διαφορετικό sin téchni den pas parthena jenes έτσι exacte né refile κάτι θα copyáris κατάλαβες λίγο γε αποθέ ο αυτό είχεςလဲ <coughs> ελληνικά δεν ακούλαδα και ένα κομάτι τον καθένα απλά για να σε βγάλει μάλιστα κατάλαβες Στην, στα, στα παιδικά σου χρόνια Να, πήγες παλιά τώρα Πήγα, εντάξει Για πες ε, Πριν 10 χρόνια ναι. Είχε στο, στο μυαλό σου ότι μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο Δηλαδή, σε μία ηλικία μικρή πολύ Κοίτα Ήθεσουν να δηλαδή το πιτσιρικάκι που παίρνε τη βούρτσα γιατί την μικρόφωνο και ράπαρε Δεν ράπαρα, μουσική ας πούμε Άκουσα και μου άρεσε και το βάζα κατάλαβες Να κάτσω να ακούσω Από τον Μάικλ Τζάκσον. Mm. Αυτό ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που είπα «ΟΠΑ, τι γίνεται, το ξέρεις» Το ποιο ζει να το πούμε κι αυτό. <laughs> ο Μάικλ <Michael> Τζάκσον <Jackson, laughs> Τι να σου πω. Μετά από τον Μάικλ άκουγα και μαλακίες να μην σου λέω «Ακουγα Αλλά αυτό. Αλλά, κοίταξε, κοίταξε, συντέχνη πιστεύω δεν υπάρχει συντέχνη. Παρθενογένεσαι. Όχι. Α, τι. <laughs> δεν υπάρχει κάτι το που μπορούμε να πούμε βλακία Έτσι? Όχι, ο... όμως Ακόμα... η μουσική δεν είναι γαλλή, υπάρχουν καλοί και κακοί εκτελεστές. Όπως έχει πει, ξέρεις ποιος, ποιος, ο σλογγαν. <laughs> <σίλω> Υπάρχει για να ντεις τον τελευταίο καιρό, light slogan. <σίλω> Λέ, ναι, ναι, κάτι έχω δει. Έχει να πεις κάτι πάνω σ' αυτό, δηλαδή, να το κάνουμε πιο κίτρινο το... πιο κίτρινο τη φάση, να υποφαλώσεις πλαγίτσα κάνουμε. Ναι, τώρα, ε... κατάλαβα, ε, δεν ξέρω, να σου πω. Και μην βλέπεις τους πίσω, δηλαδή... Η μουσική σωρώ, δηλαδή. ξέρω <σίλω> <σίλω> ότι δεν χωρίζει, ενώνει πάν Δηλαδή, μέσα από τη μουσική σου θέλεις να ενώνεις τον κόσμο, να, να οι fans... Εγώ οι... θέλω, δεν είναι fan, fans, εντάξει, με βαριά λέξη. Εγώ θέλω απλά να βγαίνουν καλές δουλειές, να κατάλαβε στενό. Να μπορώ να βρίσκω ανθρώπους που θα μπορώ να συνεργαστώ. Τώρα αν κάτσω εγώ να τσακωθώ με κάποιον επειδή έβγαλα ακόμα το δεν του άρεσε, Προφανώς το βρίσκω τουλάχιστον γελίο. Υπάρχει κάποιος που δείχνει πρώτος πρώτο τα τραγούδια σου, δηλαδή θα δίκεις σε κάποιο φίλο σου θυμπαρεώση. Στα αδερφό μου, κυρία, στα │ εγώ, αδερφό σου; Ναι. Δεις καλή σχέση αυτό που καταλαβεις. Α αδερφό μου, ε, όμως, <laughs> <laughs> Καλά, <και> εγώ στα αδερφές. Καλά, κι εγώ έχω αδερφή, δεν <laughs> βέβαια πει κατάβεις. Πώς εnoti; Του το δέχνεις πρώτα κιtoCharArrayς, έτσι, το συμβουλεύεις. Ναι, ναι, όχι, αδερφές με θα ρίνη παράπολη. Είναι βασικό στατικό. Βασικό, στατικό που μιζεις. Ορεα, κι Τι θελες να Εκτός των άλλων, τα κλιπς, τα να. οποία γίνονται τώρα και είναι, Φε... πώς να σου το πω, εντάξει, τώρα σε τους χερούς που ζούμε Είναι λίγο κάπως να βγαίνεις με Φεράρι και φεράρι. μετά, και μετά με τα πασαράκια <χει> Ε, εντάξει, κοίτα Παίζει πολύ ρόλο τώρα το κλιπ, άμα κάνεις ένα κλιπ, αν το ξευθείς, μπορεί να σε κράψουν όλοι, ξέρω εγώ Απλά ε, τα κλιπς είναι, μην είναι Πιστεύεις ότι το μεγάλο μπαμ έγινε με την ε, μουσική σου, με τον νταπ, το DAP, το τραγούδι του Ήπου και του Σινίκ ή ήταν Είκ Του Ήπου, του ήπου. <ου> Είναι 800 Είπι <ήπου>, τώρα μας <ομμάς> <ομμάς> του Ήπου και του Σινίκ ή πιστεύεις ότι είχε ξεκινήσει από πιο πριν αυτό να γίνεται γνωστό και μετά... Ε, εγώ το περίμενα να σας να θα γινόταν, εντάξει δεν γινόταν Όταν το DAP το, το βγάζανε είχαν κάνει ένα hype τώρα εδώ και τρεις μήνες ότι θα βγει, θα βγει, θα βγει Ε, λογικό είναι να χτυπήσεις ένα γατομμύριο μέσα σε μια βδομάδα, κατάλαβες. Δεν άκει τη χέρι, είχε πιο πριν νομίζω ότι ο Τόνι Μοντάν αυτό, που και και αυτό, αυτό καλά. Είναι. Ε, λογικό Πάντως. Ξέρεις, μαζεύεις κόσμο, μαζεύεις. Μαζεύεις και λίγο, έ, λίγο, λίγο, λίγο έ, εν, εν, Bose... και εκεί πέρα έγινα, ας πούμε, μαζεύτηκαν περισσότεροι. Από ότι νομίζω ο Σνίκ είναι... Έχει βγάλει το πρώτο κομμάτι, το βγ Αλλά τέσσερα χρόνια όμως μήκ. τι έκανε, κατάλαβες, το πάλευε Τέσσερα χρόνια μάθαινε από εκεί, από εκεί πιστεύω δίνεις σε κάποιον respect Δεν το παράτησε, το πίστεψε το Και πίστεψε. το και βγήκε Και το βγήκε προφανώς Αν στην άλλη που έχεις Ποια, Ποια, του μαθηματικού Του μαθηματικού ναι. Λοιπόν, ε, σαν φοιτητής ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία <κυκυκ> πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν Άμα ήσουν, να ξέρω, στο εξωτερικό. πιστεύεις ότι ήταν πολύ καλύτερα ή προσηκίζεις στην την επιστήμη σου διαφορετικά. Και επιστημονικά μου να λες τι τα ε, πွား να το δεις εσαι κο. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει με το που πάρω το χαρτί σας σε μου. 0 0 τι δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Mm. Αυτό το ξέρω. Και την επιστήμη αυτό που σκουδάς, θες όλα τα λεπτομέρεις βέβαιος, έτσι; Εννοείται. Είναι κάτι που θα Ναι, μαρες. Και Άμα δηλαδή μου έλεγες, ξέρω εγώ, ο Τάδε κάνει αυτήν την μουσική και μου έλεγες μετά ότι είναι μαθηματικός, θα είχα εκπλαγή. Καλά, εννοείται. Ε, κοίτα. Τσινδυάζεις δύο περίεργες φίσεις. Ναι, είναι περίοδο, ένας μαθηματικός έχει να γράψει και, και ράπ, είναι λίγο οξύμορο. Το οξύμορο. Σύμωρο. Γιατί, ξέρεις, είναι και λίγο πιο τετράγωνη σκέψη που ε, έχουν ε, οι μαθηματικοί. είναι για τρίγωνη. Κοίτα, να σου πω κάτω. <laughs> <laughs> <laughs> δεν πάει να είναι Καλώς ή κακώς, τώρα ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική, λοιπόν, το έχω παρατήσει, απλά δίνω βάση περισσότερο εκεί Κι αν απογειμάνω σου θα έλεγες Πιστεύω θα το ακούσω Εντάξει, σαν πες καλή για αυτήν Πες κάτι καλό γιατί... Πιστεύει η μάνα πιστεύει πολύ σε εμένα Και... Έτσι συνδυάζουμε λοιπόν αυτές τις δύο φύσεις Του φοιτητή, του... Του μουσικού Του μουσικού, του καλλιτέχνη Και... Οι μέρες, ας πούμε, που είσαι αφιντητής εκεί πέρα, αγράζεις. <κυρίζει> ναι. Από τι διακρίνεται. Και πώς <κυρίζει> περνάω τις πώς... μέρες μου. Ναι ρε παιδί μου, από τι διακρίνεται η φοιτητική σου ζωή. Ότι θα βγεις, θα θαράξεις σπίτι, τι θα κάνεις, θα <κυρίζει> ακόρουν. Αυ... Αυτό που σου λέω, αυτό που σου λέω, σου είπα και πριν, ότι όποτε είμαι σπίτι, φτιάχνω μόνο μουσική. Αυτό με πάει πίσω πολύ, πάλι... μαθηματικό. Όχι ότι δεν παρακολουθώ βέβαια. Παρακολουθώ. Ναι, ναι κύριε Ανατάσσα. <Κι> Η μαμά του. Λοιπόν, ε, και, και πιστεύεις δηλαδή θα πάρεις και επιτυχίο κάποια στιγμή ποτέ. Ε, θα πάρεις 6-7 χρόνια. <Κι> σε 10. Και το επόμενο κομμάτι που έγραψες. Το που... επόμενο. Το ναι. επόμενο είναι το Freestyle. Ε. Ναι. Το Freestyle. Λέγεται Freestyle γιατί Freestyle. Το είχα γράψει μία ώρα πριν πάρω στο στούντιο. Γιατί θέλω να βγει Freestyle. Σε ένα καφέ, δεν είχα internet σπίτι, πήγα σε ένα καφέ, άνοιξα το PC και έγραφε Α, Πολύ ε... άγχος να σου πω την αλήθεια ναι. Δεν ήξερα αν βγει, αλλά βγει και Έκατσε. Ήταν κάτι το οποίο τότρεξες εκείνη τη σε μια ώρα, ώρα μέσα μια... Ε? Ε, Ναι, για να είναι freestyle, άμα δεν freestyle θα το λέω ας τα ακούσουμε, είναι τρία έτσι μαζί Είναι τρία tracks έτσι, μήνει ένα μισή λεπτό το καθένα Ωραία, ας τα ακούσουμε και μετά μπορείς να μας πεις περισσότερο πάνω σε αυτό το Džep i fraga Nomežu no, ne odi no, čeru ne Epeđe akun e thakka Hrši kuku kukuvadija Leumos mu hršos Što falon i dumaňa Sto pijan o pištos Kafe baara fotiya Pocilija stafleus Kačevažo kroniak Štine o toverš Hramiļoni to fos Še ka mea pojtana ha týri Še ka mea pojtana ha týri Απούτανα χατήρι Η γενιά του 90 κουφάλαια Έχω χαίνηση στο ποτήρι Δεν καταδοδίνω δεκάρα Βάλτη γνώμη στο κόλλο σου Η γενιά μου τα βρει κι όλα έτοιμα Δεν εκτιμάνε τον κόπο σου Γράφω τι νιώθω Δεν κάνω κόπη Βανεύω μια μέρα θυμίζω Το μέση στο game MVP είμαι Крошки там, крошки там, феному крошки лемеки там, втило микрос лакаки там, лакаки там, феному крошки лемеки там, втило микрос, микрос, феному крошки там, там, феному крошки лакаки там, я го кано ти фас, фатер, щас Aspo sufer ti aspo sufer ti sapune pote mu deskeftika pote mu deskeftika pote mu da la ya tu deskeftika apo tus ples no mono tus sefiges asekinara val asekinara val da sala jati pro ta bella xanae monos mu gusta ramones mu namaste Δεν τα βάζαν κάτω για τη φαμίλια μου Τους φίλους μου για αυτούς αγάφω Ξήκω τα μάτια ποτέ δεν μου είπανε πθέμα Ξήκω σε κάθε μη στίχο που φτύνω να ξέρεις το κάνω για μένα Φίκω. Δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ όμως τους μήνες σαν πούς απ' την πλάτη Μου με συγκρίνεις γαμώ την ποιτά να δω μόνος μου πάω να χρησιμοποιήσω παλάτι Γάμα τη φύμη, γάμα τη δόξα, γάμα τα όλα Γάμα τα δρόγια φεύγουνε γνωρά τα γάμματα χρόν Donc il vient de rouquer femme la sky toes cool. Il me sert fuck black up the bottle and make it say. À la plus catastrophe. Les petits sous les stériles à la chute. Je jure que j'ai jure que j'ai jure que j'ai jure que Και αγχώδες. Μα είναι, είναι το ωραίο όμως αυτό, κατάλαβες. Είναι freestyle. Ε, ναι, πήρα, πήρα παραγωγές, πήρα του το Drake το pop style, mm. πήρα το line up the flex με Asha Fer και Tory Lanez, και πήρα και το, της Young Ma το... Ου, ναι. Yeah. Απλά το θέμα με το remix και το λέω remix, γιατί εγώ, επειδή δουλεύω τέλος πάντων μουσική, ε, το πήρα, το έκοψα, το έγραψα, δηλαδή είναι όντως remix. Αλλάξα δηλαδή δεν το πατήσες έτσι όπως το πατήσανε Δηλαδή δεν ράπαρα όπως ράπαρανε mm, Αυτό είναι πηγε, το όλο Το, το πηγαίνεις σε άλλο επίπεδο, Πώς άλλο επίπεδο, αυτό είναι το όλο θέμα του remix Κάνεις remix, άμα πατήσεις είναι εύκολο mm. Κατάλαβες mm. τενό, το να ράπαρει ραπά... άλλη... όπως ράπαρει mm. Είναι σαν να έχω έτοιμο οδηγό Το θέμα είναι να βρεις κάτι εκ το ολοκλήρου δικό σου, κατάλαβες τενό Δηλα να δίνεις μέσα από το remix μία άλλη εκδοχή του πώς το... ναι, ναι κατάλαω αυτό ακριβώς ναι ναι... ναι σε... κάνεις κανονικό remix όγι λέμε ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι ακριβώς αυτό μπρο γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε remix και είναι ολοέργεια και... μέσα από την τέχνη λοιπόν mm. που κάνεις mm -hmm. καταρχάς προφανώς το λέμε τέχνη γιατί είναι έτσι... το θεωρώ τέχνη ναι ε... Εντάξει, δεν ασχολείς ε, οι στοίχες δεν είναι ούτε πολιτικοί, ούτε κοινωνικοί, ούτε... Ε, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική στη μουσική. Μ. Εννοώ ότι προφανώς όμως ε, μέσα από πράγματα τα οποία... Película... Όχι δεν τα παρακολουθώ γι' ναι, ναι, έτσι, καταλαβαίνεις. Αυτό, αυτό ήθελα, εκεί πέρα ήθελα να καταλήξω, ότι παρακολουθείς την... Καταχάς προφανώς το παρακολουθείς μέσα από την κοινωνία, Καλά, γιατί είσαι γεσσύ μέρος Και από την οικογένεια πρώτα, από Προφανώς αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες, κάτι το οτιδήποτε. Ναι, Μπορείς τώρα. να μας πεις κάτι να ανέβει η Τι <laughs> <laughs> <Μικρούτσικος. Ε, κυκλή> πιστεύεις ότι αυτό το οποίο έχει φτάσει και... είναι το χειρότερο στην κοινωνία μας τώρα, δηλαδή αυτό που... για, για μένα ας πούμε είναι το ότι οι άνθρωποι θα, θα βγεις δεν είναι οι παλιοί. Εγώ βγήκα ήδη να στα πήσω ανά και λι μέρα, ανά και λι ένας για σένα. Ναι, κατάλαβα δηλαδή. τι πιστεύεις εσύ ότι είναι η μεγαλιτελιο τρεις πάνω στο στην ζωή μας και στη γինωνία; Στη γինωνία; mm. Πιστεύω ότι γεنه χρόνια αυτό. Ότι το καθένα σκητάει την party του, κατάλαβες τενό. Όλοι γυτάνε το αυτό που θέλουν να γάνει εκείne. Όλοι, δηλαδή, τον εαυτούλη τους, τίποτα παραπάνω, όλοι να βolevτούν, όλοι αυτό. Ε, Βαθύνουμε <Ουμίως> βολεύψι χριαόνας με τον Άλιν. Κιτά네 το τι θα πώς θα επωφελήσω εγώ από κάτι. Δεν γιτάνε το να βοηθήσουν, αυτό καταλαβας τελείως. Δεν ξέρωodis είδα μια φωτογραφία. Μhm. Και έλεγεξελω είχε την εικόνα της Φάτνης. Να. Και λέγε, amiga χνάς να να μισήσεις τους πρόσφυγες. Να. Τώρα που γυρτάζεις, χρεώω για για δύο για δύο πρόσφυγες που πήγαν καταφύγιο. Δεν ξέρω, eména αυτή η εικόνα και αυτό που έλεγε. Μου γέννησε το ότι δεν είναι πολύ περίεργο το ότι μπορεί να μισείς κάποιον που δεν ξέρεις. Μόνο και μόνο επειδή είναι... Επειδή είναι, είναι κάτι... κάτι τυχαίο ρε παιδί μου. Έτυχε ρε παιδί μου και γεννήθηκε... Πώς το λένε... Από... Στην, στην αλεγγερία. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, είναι κάτι το οποίο να λες γραμώ, το πώς γίνεται να υπάρχουν... Όχι τέτοιοι άνθρωποι, τέτοι να υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Αντίληψη, πώς γίνεται να έχει γεννηθεί. Δεν ξέρω πού πηγάζει, πάντως είναι τουλάχιστον τραγικό τώρα το να κάθεις να κρίνεις κάποιον επειδή είναι Αλβανός ή Ρώσος mm. ή Πολωνός. Άξ, δεν βρίσκω είναι... λογική, κατάλαβαστε εννοώ. Η αλήθεια είναι ξέρεις ότι υπάρχει η κοινωνιολογία που λένε. Και δεν και... ξέρω τι παίγει και στις άλλες χώρες, κατάλαβαστε εννοώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα που να το αυτό το πράγμα. Ε, πιστεύω ότι... Ίσως αδείς, και οι Γάλλοι λίγο. Ναι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι που είναι πιο σοβινιστές mm -hmm. έχουν μία τάση στο να πούν ότι εμείς είμαστε καλύτεροι οπότε ξέρω εγώ δεν με νοιάζουν οι υπόλοιποι να πάμε θάβουν. Δεν ξέρω όμως ξέρω από πού έχει αυτό. Κοίταξε, ίσως να είναι και από, την, και από το ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο χάλια οικονομικά, πολιτιστικά ηθικά χωροταξικά χωρο <laughs> και Εντάξει, όταν είσαι εξαθλιωμένος και σου μιλάω και σου δείξω ότι κάτι αυτό στέιει, mm -hmm. πιστεύω ότι αυτό είναι, ότι αυτό στέιει. Mm -hmm, δεν δεν προσπαθώ να ψάξω κάτι άλλο, γιατί προφανώς για εμάς δεν φταίει πότε κάνει ούτε εγώ ούτε εσύ. Mm -hmm. Αλλά, για να γυρίσουμε στο, στην ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Ε, εντάξει, ο κόσμος αντιδρά έτσι. Για mm -hmm. να δεις πώς θα το πω και τώρα. Αντιδρά έτσι σε κάτι γενικά καινούριο και αντιδράει έτσι και στη μουσική σου. Ναι, ναι. Τι θέλεις δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα έλεγες αυτούς τους ανθρώπους που αντιδράνε έτσι και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να λένε ότι ό,τι καινούριο να το... να το εξο... εξοραϊζουν πέρα για πέρα. Δηλαδή να λένε, α, δεν είναι μουσική, α, δεν είναι τέχνη, α, δεν είναι... τι... δεν είναι αυτή. Εντάξει, κύριε, τώρα δεν μπορώ. Καθένας κρίνει, όπως θέλει. Δεν μπορεί τώρα να μου πει κάποιος ότι η μουσική δεν είναι τέχνη. Οπότε από πού προέρχεται τι Ναι, δεν πάνε τώρα να λέει μέσα για το τι έφαγε χθες. Είναι μουσική όμως, είναι τέχνη. Είναι εσύ. κάτι το οποίο θέλει να πει κάποιο ναι. πράγμα εκεί κάτι, μέσα. Κάτι κάπου, οτιδήποτε. Την κατάλαβες τι σου λέει. Mm. Εντάξει. Προφανώς έχεις έρθει σε αντιπαράθεση έτσι με τέτοισι ανθρώπους να... Ε Όχι σε αντιπαράθεση με... Έχω βρεθεί και με ανθρώπους που... Που πιστεύουν σε αυτήν τη μουσική και που δεν πιστεύουν έχω βρεθεί... Όχι, έχω βρεθεί, σου λέω με άτομα που ας πούμε μου στείλει ένα, ένα πράγματα, λέω, δηλαδή, άμα ακούς τις ρίμες του θα πεις αυτό είναι έτσι Δηλαδή, ακόμα και μεταξύ τους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μουσική. Υπάρχουν διαφορές χαόδης, θες να μου ναι εντάξει, γιατί αλλάζει. Καθένας έχει το δικό του σκεπτικό, κατάλαβες τι λέω. Εγώ τι λέω το πιστεύω, δεν το λέω έτσι. Δεν το λες για να το πεις. Όχι, όχι, Και θα τα πω face to face, δηλαδή δεν έχω θέμα. Προφανώς. Είμαι α... δηλαδή... Είμαι αντρικός μπρο, <κοχ> θα, 어, τι λέω θα το πω. Είναι η μπές, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Σε διέπει. <σχ> Και... Πάλι το είπες αυτό το περίεργο που σαν... <σχ> <σχ> σαν να πνίγεσαι. Λοιπόν, <σχ> <Yeah. σχ> <σχ> <σχ> κοίταξε, ε, σαν, ε, σαν άνθρωπος εγώ προσωπικά θα σου no. μιλήσω <κοχ> ότι υπάρχουν ε χίλια άτομα τα οποία μπορεί να διαφωνούν με εσένα και χίλια να συμφωνούν. Ναι, καλά. Αλλά υπάρχει και ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει, υπάρχεις και εσύ, να. ο οποίος θα και με συμφωνούν με εσένα. Κατάλαβα τι λες. Άρα δεν πιστεύω ότι η μουσική που κάνεις εσύ είναι καλή ή κακή, είναι μια τέχνη όμως, ό,τι και Καλή κακή, σου λέω αυτό θα το κρίνει αυτός που μου ακούει, δεν το εγώ. εγώ. κάνω αυτό που μου κάνω αυτό που θέλω και το Πιστεύεις σε, σε ό,τι και σε αυτά τα πράγματα που θέλεις να δώσεις, θα δίνεις προς το παρόμο. Ναι, ναι, ναι, έτσι? ναι, ναι. ναι και δεν υπάρχει προφανώς το ότι... στο ότι τέτοιο ότι υπάρχει το ξεπούλημα που λέμε. Στην... Ε, γεια τώρα ξεπούλημα. Ξεπούλημα είναι ο Σταβέντο. Καταλαβές. Νερό και χώμα στη Μούρου του Σταβέντο. Που λέω... ένα ενδιαφερεί. κομμάτι που δεν έχει δεν βγει Κρήμα. Αυτός είναι ξεπούλημα, ναι, ξεπούλημα είναι Γιατί το θεωρείς αυτό, δηλαδή Και επειδή ήταν ξεκριτική βγάλει... επιτροπή, Ας πούμε και talent show Και τέτοια Γιατί δεν μπορείς να μου βγάζεις Πόσο ακόμα και να Θήγεις ωραία ζητήματα και μετά να μου κάνεις Κόμμα με την Ήβε, ε, ε. Ήβε Όχι αγάπη. ότι δεν μπορείς Προφανώς Ήβε. και μπορείς Αλλά αφού μπαίνεις σε αυτό το χώρο Το να κάνω εγώ Ή είσαι σε αυτό το χώρο καλός κακός, ωραία, κατάλαβες τι λέω. Ναι. Ή ο μηδενιστής σας μου που μου μετά κομμάτι με την Ντέμι. Νικολαίη... Δεν θα το έκανα, κατάλαβες τι εννοώ. Μπαίνεις αυτό το χώρο, γιατί όμως αυτός ο χώρος έχει κάποια, πιστεύω. Αλλά σου είπα εγώ δεν συμβάδιζομαι τη χιποκουλτούρα. Μ' αρέσει ράπ. Αυτό. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί ο καθένας να κάνει το οτιδήποτε, αλλά εφόσον μπαίνεις σε ένα χώ Έχει προσωπή. Ε, όταν ξεκινάς και κάνεις αυτό, εντάξει, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν, προφανώς. Ε, σταμάτα να το κάνεις. Κατάλαβες. Κάνε κάτι άλλο. Okay, δεν λες δηλαδή ότι ο Σταβέντο ή ο μυθενιστής, καλά θα σου πήγε το Σταβέντο γιατί, προφανώς, είναι ξεπουλημένος επειδή πήγε σε ένα talent show και έκανε τον Κριτή ή επειδή πήγε και έκανε τροαγούδι τώρα με την Ασλανίδου. Ναι. <coughs> εντάξει, είναι αρκετά καλό. Για μέρα, προσωπικά. Εγώ <Και> στα είναι ρε δε, ναι. Αλλά προ, προφανώς πιστεύεις ότι το να αυτά που λες στα, στα κομμάτια σου, να κάνεις την ε, τη μουσική σου, να, να πιστεύεις την μουσική σου, να μην γράφεις για να ναι, γράφεις, ναι, είναι κάτι, βέβαια... Όλο ξέ... το θέμα αυτό τώρα γεννή, γίνει και καραμέλας τώρα, μουσική, να είσαι αληθινός, να αληθινός. Ού. Αυτό πιστεύω που έχει κάνει ο Σταβέντο δεν είναι αληθινό, καταλαβαίνεις, ναι. Ναι, γιατί κάπου γιατί μου, βρω... ακούω, κάπου μου βρωμάει εμένα η φάση, κατάλαβες, εννοώ. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι περνάει ο Αθένας και τι, μπορεί να έχεις τους λόγους του. Θα, προφανώς. Δεν, το, δεν λέω τι είναι κακός καλλιτέχνης είναι αυτό, εγώ απλά δεν μου ταιριάζει αυτό που κάνει, κατάλαβες. Ναι. Δεν ταιριάζεται... Σου λέω, ναι. αντικειμενικά στείλες. Και Παντελίδη στο, στο, στο χωριό μας. Respect στον Παντελίδη, είναι πολύ καλός. Ως άρεσε ο Παντελίδης, αλήθεια. Μ' αρέσει, κοίτα, όταν ακούσα ένα γαλλιτέχνη και σου... Πρώτον, μ' αρέσει γιατί ξεκίνησε μόνος του. του. Κατάλαβες. Είναι το Έβγαινε με μέσα. το φανελάκι και το και... μποξεράκι <χι> με την κιθάρα του και, και έλεγε... Ε, και τραγίδε, τάδι Ε, σε αυτό του δίνεις Και άμα όλα τα κομμάτια, μουσική, στίχους, ορχήστρωση, από εδώ, από εκεί, όλα μόνος του. Αυτός είναι respectful, κατάλαβες. Είναι Ενό... σπάνιο ότι μά... λέ Είναι, είναι δυστρά σα... να ναι. λέει ότι ο Παντελίδης του δίνει no respect ναι, Γιατί... Προφανώς και του δίνει το no respect, ο φίλος, ότι δεν κάνουμε την ίδια μουσική δεν σημαίνει κάτι Αυτό... Το θεωρώ πολύ καλό καλύτερα Θεός χωρίστο κιόλας Ναι... Κρίμα Κρίμα, όντως, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία... Στη μουσική... Ζώνη, ζώνη, να φοράμε ζώνη Και να μην πίνουμε... Αλλά μην πίνουμε... Να μπίνουμε... Να μπίνουμε... Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο που gostar περισσότερο που ይγραφε γιατί ίσως έχει έπος. Επικό <laughs> κομμάτι αυτό. <laughs> Είναι αυτός που βγero κομμάτι, δεν με διαfait το λένε. Έτσι. Στίχους, mm. Έχει αρέστηστος στίχος βέβαια που βγράψε. Έχει αρέστηστος πολύ. Ναι, το έγραψα. Πότε? Σπριν καν μήνα. Και το δούλε βαργητάတယ်. Δηλαδή, το έγραψες στο σπίτι της φίλου μου. στη Μπάτρα και πήγαν αρεά, κιλήσα, κιλήσα, κιλήσα και λέω, τον τον βγάζω για μένα προς το πλάκα το είναι πιο πολύ, ναι, είναι πιο, δουλειά, πιο ωραίο ήχο, θα το, θα το ακούσουμε γενικά και θα γυρίσουμε παλίδι. Φέτος δεν έχω ανάγκη πιστεύω σε μένα βλάκα Αν δεν το βλέπεις θα το δεις στο μέλλον Το πλάνο ψεχάτια στο ότι σου λέω κράτα Δεν θέλω Η, Η μόνη χώρα πουν είναι, που είναι πίσω. πίσω Σ' αυτό δίνω ψυχή. Πες μου ένα λόγο ρε που δεν ταξίζω Δεν με ενδιαφέρει τι λένε Δεν με ενδιαφέρει τη λένε Δεν με ενδιαφέρει τι λένε Δεν με ενδιαφέρει όχι δεν με ενδιαφέρει Δεν θέλω να εξελιχθεί Η μόνη χώρα που είναι πίσω Σ'αυτό δίνω ψυχή Πες μου ένα λόγο ρε βλέκα που δεν ταξίζω <στασκεκρινίδη> Από τον δρόμο στα σαλόνια Μπάρες μου σπάνες αγώνια Σου βρωμώ ανθάνει πράτα κολόνια Είμαι ο θάνατος και η ζωή σε αυτό για χρόνια Μην μου μιλάς για underground Από τη στιγμή που δεν είχα φράγκα να ερχογραφήσω Φτύνο, χρυσάφι και τσάμπα στο δίνο yeah, yeah. Για ευκαιρίες δεν θα μιλήσω yeah. Δεν είναι το τσέν στο λαιμό Δεν είναι αν θέλω να ανεβώ yeah. Είναι να λες ότι νιώθεις yeah. Θα φέρει το σεβασμό yeah, yeah. Έχω το μοναδικό Έχω ότι δεν έχουν αυτοί Στις πράξεις μιλάμε για αυτές τραγουδάμε Στη γειτονιά μου η δική σου Μένουν σιωπηλή Δεν θέλουν να εξελιχθεί Η μόνη χώρα που είναι πίσω Σ' αυτό δίνω ψυχή Πες μου ένα λόγο ρε βλέκα που δεν ταξίζω Δεν με ενδιαφέρει τι λένε Δεν με ενδιαφέρει τι λένε Δεν με ενδιαφέρει τι λένε Δεν με ενδιαφέρει όχι δεν με ενδιαφέρει Θέλω να εξελιχθεί Η μόνη χώρα που είναι πίσω Σ'αυτό δίνω ψυχή Πες μου ένα λεγο ρε βλέκα που δεν ταξίζω Ξένα εδώ λοιπόν και... Θέλω να σου κάνω μια Καταρχάς πριν με συγκλώνιση με αυτό που είπες βία <χαιρνεύτερο> παντελίδη <το> <χαιρνεύτερο> Υπάρχει κάτι το οποίο να, να το έχεις σαν... Σαν γυνάτη πώς να σου το πω Σαν κάτι το οποίο να πεις ρε γαμώτο εδώ πέρα ξέρω εγώ Η φάση δεν έπρεπε να είναι έτσι και είναι Είτε στη μουσική σου είτε... Καταλαβαίνεις τι σου λέει ε, <χαιρνεύτερο> <πρέπει> <χαιρνεύτερο> να πιάσεις <το> <χαιρνεύτερο> <μόνο για, χαιρνεύτερο> Να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, να δεις έναν από τους ανθρώπους που, που θαυμάζεις ναι. για τη μουσική τους ναι, ναι, ναι. να πέφτουν σε κάποιο ατόπιμα. Α! Αγαλύτερα. Τι να σου πω ρε φίλε, δεν έχω παρατηρήσει κάτι ακόμα. Δεν έχεις παρατηρήσει. Όχι. Καλά βέβαια με τη μουσική σου, με τη μουσική που κάνεις, ασχολούνται πολλοί, πολλά άτομα όπως Κοίτα και δε κάποιοι δε... άνθρωποι, οποίοι, να σου πω την αλήθεια, Για μένα βrho. Καθώς τα αξίζουνε. Ναι, ναι κατάλαβα. Τιπού Shinboy. Δε ξέρα. Θέλω να ομαθώ. Κατάλαβα, πρέπει πλάνα για να σου δíkso τη Γελά... φάση. Γελάω ο Cosmos τον. Ε... Ε... ε, δεν ξέρα, Gracks, αλλά γελάω. Ναι. Δε 6.000, φλεγώ όλα σου λεω. Εμένα δεν μπο্সেπολέρας τεχνικό επίπεδο. Το αυτό που θέλω να κάνω, το πηγε drone, να γίνω ποgqlgenmatias. Δεν ήμαι ακόμα, αλλά προσπαθώ. Κατάλαβες Προσπαθείς να γίνεις ποgqlgenmatias Κύριε, θα βγάλω κάποια κομμάτια τώρα μέσα στο γεννάρι θα βγάλω νομίζω όλα δυο κομμάτια και μετά σκέφτομαι να βγάλω ένα μικρό, ένα EP, ένα μικρό αλμπουμάκι με 5 extracts Έτσι, να δουλεύουμε, μου ξέρεις, αυτό, ναι, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, αυτό Μέχρι να και υπάρχει και ένα clip στα σκαριά, έτσι Το clip, λογικά, λίγο από το καλοκαίρι θα βγάλω ένα κλιπάκι, ναι Με... Σόλο Σόλο Ναι, ναι, μό θε α ξέρω τι kala to xapo pira apo piges apo apo piges prosopikes apo mou του avio tou avio tsu avio tu kapeshio em botis avgales ena klips ti gitonia sou etsi tha ine na dousme kapia e ne sti gitonia mou yati ki egrapsa e ki egrapsa proti fora logiko den pisteis diladi oti na hood Τις φάσεις ότι... Όχι δεν το κάνω επειδή είναι γειτονιά Να πλασάρω τη γειτονιά Απλά θα μ' άρεσε σαν concept Να το πλασάρω έτσι Δεν είναι τόσο σκληρά τα ασθενά της Παιανίας <laughs> αλλά... <laughs> Της Παιανίας δεν είναι σκληρά τα ασθενά <laughs> Αλλά τα <laughs> παιδιά είναι τα παιδιά σκληρά, Άγε, τα παιδιά σκληρά. Άγρια, άγρια παιδιά άγρια. Έχουμε λοιπόν το κλιπ ναι. Νέο κομμάτι και... έχουν, Έρχονται πολλά τώρα ε... σου λέω ακόμα δεν έχουν δει τίποτα και... τώρα θα σας πάω λίγο στο... Στη... Yeah, yeah, στο... Yeah. στην παρέα σου ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις ότι επειδή προφανώς έχω δει... Yeah. είμαι και εγώ μέσα σε αυτή... Ναι, ναι, ναι. Προφανώς μου το ποιάζει. Ωραία, ναι. Δεν είμαστε και φίλοι αλλά το λέμε τώρα μεταξύ μας. Δεν είμαστε. Στην παρέα σου πάνω... Ναι. Yeah. Υπάρχουν άτομα που δεν είστε ακριβώς το ίδιο έτσι, Δέκα άτομα και δέκα ακούτε τέτοια πράγματα, έτσι. Όχι, όχι. Ε, νομίζω με κανένα δεν ακούει την ίδια μουσική από την παρέα μου. Προφανώς όχι. Αλλά όλοι ακούνε εμένα, <laughs> Υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Ναι. Ε, αλλά βλέπω ότι θα κάτσω να για τη μουσική, έτσι, για όλα τα είδη. Θα να τους πιστεύω εγώ, μπας πίσω να ακούσουν τη μουσική που πρέπει, καθαρά, <laughs> όχι, <laughs> Δεν έχω... Θα τους μιλήσω έτσι ώστε να συμφωνήσουμε... Θα τους μιλήσω στο τι πιστεύω, δεν ρεια παραίω Δεν το κάνω για να πείσω Όχι αλλά Σ' αρέσει να μιλάς για τη μουσική έτσι Ναι αρέσει να μιλάς για τη μουσική γιατί το αγαπάω Δεν το κάνω για να το κάνω Υπάρχουν κάτι το οποίο... Ας πούμε το must που κάνεις μαζί με την παρέα σου ή την... Κάτι το οποίο αρέσει να κάνεις μαζί το δεсячει να πεις τη Τι εννοείς Να κάνω κάτι, δηλαδή τι, κάτι. Να πηγαίνετε, ξέρω εγώ, να, ράζετε, να μιλάτε για μουσική, να πηγαίνετε να, ράζετε, να μιλάτε για οτιδήποτε άλλο, να πάτε για κανένα μπάσκεται το βράδυ. Κατάλαβα, αυτό το μπάσκεται το βραδινό είναι καλό. <laughs> ε, τι να σου πω, κοίτα, παρέα δεν είναι μουσική. Mm. Κατάλαβες, το εννοώ. Ε, Βέβαια την εκφράζεις μέσα τη μουσική. Ναι, γιατί το ζω δεν είναι, κατάλαβες, το εννοώ. Ε, αυτό. Και... Ε, ο καθένας έχει τις ιδιαίτερες στιγ Πώς σικά γάντι και ροτσι; Για βέψ. Ε, μία εθνική μέρα για σένα. Αχ. Α. Κατάλαβες που τον βάζω. Μία εθνική μέρα για μένα. Ναι, γενικά αρβέδι μου. Μία εθνική μέρα που θα βολεύουσες να έχεις. Με τους φίλους ή τοτιδήποτε με την κογινιά σου. Όλα πράγματα. Όλα πράγματα απλά βγάζουμε bowling με την κοπέλα. Όλα. Ας σιγά. Όλα πράγματα, μας έφτισε την. Γενικά βาระ, δεν να πειςουμε κανα κουκορέτ, Να σε πάω λίγο σε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο την κοινωνία. Ναι. Υπάρχει, πέρα από την αποξένωση που έχουμε πει το βασικό, ας πούμε, πρόβλημα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζεις σαν νέος. Δηλαδή, πώς θα βρεις εύκολα δουλειά, ανεργία μεγάλη. Δεν σε νοιάζεις. Όχι, ανεργία μεγάλη. Ε, χαλεπί, κερί είναι χαλεπί Σσσ... <laughs> Σίγχασα το σίγμα ε, Το βλέπεις δηλαδή και μέσα από την οικογένειά σου Πιστεύεις ότι αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει δηλαδή Υπάρχει κάτι το οποίο... Υπάρχει μια ελπίδα για σένα κάπου, πως μπορεί να έρθει μια... Κατάτη καινούργια Σαν άνθρωπος είμαι αισιοδόκης, δε, δεν τα βλέπω πολλά μαύρα. Αλλά δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, να σου πω την αλήθεια ακόμα προφανώς δεν εντάσσεται που την άουτη σε κομμάτι της τετέττια. Προφανώς δεν σκέφાયα για αυτήν την ηρώдь αλλά σου λες τα παρακολιθώ όλα. Δεν προ τώρα να πω τι πιστεύω για τη τετέττια. Σου λες. Ε, δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάτι Σούλα σε ηρώдь. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πιαστής αυτή τη στιγμή. Δύσκολο και... το πράγμα. Αλλά το πράγμα είναι style sense ότι ότι δεν βέφτημε κατά εφτονε, κατάλαβε. Είναι ο Χριστός. Ναι. Και, ναι, ναι. <laughs> και δεν γέρασε, γιατί βούλε. <laughs> <μπορείς>. Γιατί <laughs> δεν γέρασε Ε, και... πιστεύεις στον Θεό όχι εντάξει θα θέσην κάνω αυτή την ερώτηση όχι εγώ στην κανέα αλλά ογέρο εγώ ήκανα σήμερα <laughs> μη χάρη σου μάει εντάξει να σου πω ρε παιδί μου Η οικογένειά σου είναι θρησκη ας πούμε η μάνα μου ας πούμε είναι θρησκη θρήσκα θρύλος είναι θρήσκα αλλά <laughs> εγώ πιστεύω σε κάτι τελείως διαφορετικό πιστεύω Δεν χρειάζεται κάθε ώρας να σου πει, ξέρω, εγώ, ότι το κάνεις καλά. Κατάλαβα. Να τηρήσεις τους δικούς σου κώδικες ηθικής, είναι αγαλιάσεις μέσα σου, οπότε ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αλλά μέρης του Σουγγέννου. Λέμε ότι είναι μέρης αγάπης, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες μέρες τι είναι. Μπορούμε να σκοτώνουμε και μας λένε τίποτα. Τώρα ξέρεις να παίζεις marketing όλοι. Μάρκετινγκ. Ε, ναι, τι είναι. Δεν φτάζουμε το Άγιο Β Ε, είναι καθαρά μια έχει καλαντίσιναν, έτσι, δεν νομίζω να την, έτσι. Κατάλαβατε τη λα. Ε, ναι, γιατί αμά το. Τόσες εποχές αλάζουν, κάθε χρόνο κάτι άλλο θα γίνει. Δεν έχουμε καλαντίσινα γιορτάζουμε τώρα το Halloween. <laughs> Μόνο, φεξ... Μόνο <laughs> Thanksgiving. <laughs> <laughs> ναι, λάβει ελώς. Σε λυω θα βάλουμε για το 4 Ιουλίου την ημέρα της τον Ípa. Ε, ναι. Ε, τάξει. Αλλά βλέπεις τώρα Χριστούγεννα. Περιμένεις ότι θα υπάρχει αγάπη τριγύρο, χρονιάρες, χρονιάρες μέρες. Χρονιάρες तो θες υπάρχει δηλαδή θα υπάρχει μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ναι, ναι, ναι. Και το μόνο που αντιλαμβάνεσαι είναι το ότι πραγματικά βασίζεται τα μαγαζιά, Να βάζαν Να, να, να πέρκε και μάλιστα τώρα που δεν ήγες λεφτά. Τι Δηλαδή φαντάζομαι, βέβαια μέσα πολύ πιο μικρότετε, αλλά Φαλά, εποχές του 2004, 2005, πες, ο κόσμος να να πηγαινε και να, να, να και να βέβγε. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς τα βρισκόντε την ώρα αυτά φιλί. Με πασόκη υπήρχαν λεφτά Τώρα με σύζεσαι... Λοιπόν, και αυτό που... που θέλω να καταλήξω είναι ότι... γιατί... έχει χαθεί η αγάπη μεταξύ του κόσμου Στο παπρίνε, ο φίλε... ο καθένας κοιτάει σου λέω... μπάρτη του... το πώς να... δεν τον νοιάζει καθόλου τι γίνεται τριγύρω του, κατάλαβες Δεν τον νοιάζει, Πιστεύω δεν τον νοιάζει καθόλου και... αν κάποιος θα ανταλλάξει... Δηξες να μείνεις μαστουτέμεις, να μην ηγιανιά πράναβω μας. Δεν ξέρω αν θα γίνει, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Είναι πολύ ασύ. Αλλά sulle ot i mesiodoxes. Σε iodoxes. Αλλά και Μαβρίσα. Σου λέω πως είναι τα fragments κατάλαβα. Πώς τα βλέπω. Δεν καταλαβαίνω. И Chris. δεν θ να σε ρωτήσω με την η αυτή που που του έδωσαν κατάλαση. Ότι ρε φίλε, προφανώς δεν να Σε, με ανθρώπους που μπορεί, ξέρω εγώ, να, να διαφωνίζεις οσπαστικά μαζί τους, να υπάρχει μια, κάτι άλλο απέναντι από μια απλή διαφωνία, Να υπάρχει σχέση μίσους που λέμε, ναι. αλλά πώς γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο να έχεις μια αγάπη. Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να αγαπάς και τον πλησίον που Το... υπάρχει τον εχθρό σου να τον έχεις καλύτερα από τον φίλο σου κι αυτά. <χω> Ε, να σου πω. Έχεις φέρε και τους φανους Ναι, τι πράγμα. να κάνω, αφού Του ήθελα ανάστηνοι. <laughs> <laughs> αυτό το γραμμάτι ας. Δηλαδή πιστεύεις στο αγάπη των πλησίων σου, όχι στο αγάπη των πλησίων σου, αγάπη τον εχθρό σου. <laughs> πιο κοντά τους εχθρούς από ότι... Ναι, τους φίλους. Ναι, ξέρω ρε μπροδί, ξέρω πραγματικά. Ε, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα, φίλε. Πάντως, αφόσον είπες για υπερκαθαναδοτισμό, πιστεύω ότι ταιριάζει απίστευτα το κομμάτι των μισκούμπρια. Σας ευχαριστούμε. Ναι, μισκούμπρια, respect. Σας αρέσουν, Έχεις ακούσει, ακούγες. Όλοι, ναι, όλοι, αρκετά. Μυθυρεδάτη, Μέτζελο και... Μέτζελο. Και Κιπριτάνοι. Ναι. Να το ακούσουμε και θα μπορούσαμε δρυάκει σελο το κόσμο ψηε εποχήσας δίπτηαι βασιλίδες ο Είναι γιορτή με Γάλλη, δώρα με το τσουβάλι oh! και μπάσκετ με το Γκάλλη. Oh! Θα αγοράσω δέντρο που να είναι αληθινό, πας και φύγει το φρωμό δάσος και χτήσω σπιτικό. Μετά τις γιορτές που θα έχει ξεραφεί, στο σκουπί το κάδο τα κουμπάω με στορκή. Στα εποχιακά θα κάνω το σουλάτσο, να πάρω τα στολίδια και γυρλάντες oh! ένα μάτσο. Την oh! πάρες για το δέντρο, ακρίβεια τρελή, σαν να έχουνε αυτόγραφο του Χατζη Πα Mena che coena sabato na paro la lavadora che to si è grimeno opzona io di ora ta pettia te lo tecnidia po fundisti di le ora che o papos groloi yana me tra sinora e ne cafe si cai pleon dora po ton afta tu perni di sotto di ghiti servi di le carta che mena famo can un dora gamata mena set grafiu breloc che mia gravata ere fraga che so devo na ekaristo vita, e tu sei la vita, e la vita è vita. Oh, Cristo è la simme, tu odi una parte cheina. Oh, vita, per me, che la vanno corapivuja. Che te o Δิบίσω σιμαδός φυτρόνι γι'cose βέφασιναγες os na gíneo poragyes reportáza ti barbáki ot apokalyptíoula orthígi mas foulane nikos mou yaganou fula tis geniatikes tenies e panala tou dethou ke chilio sti fora tav doume hor baloun e pomes giordastikós και πιο τι και ο ζητούλα στον δρόμο σήμερα μηρίζει για σε μη Τρίγωνα, καλά τα σώλη τη γειτονιά, το κοδουνέτο πριν απ' τη σενιά Όλη τη νύχτα σκάβουν δίπλα το μετροποντικά και έχω από το χάραμα τριγώνο και μελόδικα Λαμβάνω SMS με κλεισέφιες από κάτι ξεχασμένους και Tu giò che vizi ma i me panto odio e chi chi ve girizi giatto è in i merono to è l'apito ai gita o ti den vez i enti boli e ci contasti periferoches u sto tono di ssd's cregazione likinonia to ia gatarameni den echume mia ma to vrati tis paramounis ti ron unta bigot te tre Μια φορά το χρόνο στο τραπέζι φαμελιάς, παραμονή πρωτοχρονιάς Για δε μετράμε αντίστροφα την αλλαγή του χρόνου Φραγκα μετράμε αντίστροφα που θα έχουμε του χρόνου Στις 12 και 4 το εγκίνηση φρικτή Όπως το σχηματάρι τριημέρο επιστροφή Οκ, okay, εντάξει, αφήνω τα μάξη σε ένα κασκαδέρ Και μέχρι να χαράξει μολαμπρούκος μπαλαντέρ Όλη τη νύχτα στο βαλέ κάνω προσευχή Και τούτη η χρονιά πιο μάλακη μας πει <σχει> <σχει> <σχει> nasime do di una parte che gira e ho il caffè per me ya na pargun pora piu ya perché de o ai bit na omosequia ganata sacca per mi amiga mina che Εμαστή εκ βοību πρέπει να χαμιλώσω για να δω την synodo στο δρόμο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι κάτι παράλογο, συμφωνείς; Αυτό ήταν δέντα. Αυτό ήταν δέντα, ήταν πραγματικό. Τες γνώσι. Κάπως όμως η Ανιέλασε. Κάπως η γέλασε. Εσύ ήσουν εσύ που γέλασες. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο από τη Ρετσα να βρούμε. Λίγο εκεί κάμας η Γωρίτζ. Καντε βήκαν άτομα μόνο δω τώς. Σαματισαν λε देते, δεν ξαναμπίνετε; Α, Εβουατσεκ στους τραγούδια, πλέγяна κατσαγκου στους τραγούδι. Τελώς βγαίνουν. Καθεία καγιά άνθρωποι. Ε, ήθελα να υπο, τώρα υπάρχουνε, ακούσαμε τα, τα Χριστούγεννα φαινόταν την διαφορετική εποχή λόγω του περιμένον η ο να βọnει όλα τις δူλιάτους. Τα Λε. Χριστούγεννα είναι μια ξεγάθαρα. Μισκούμπρα γάλι φίλα. Μισκούμπρα ήθελαν έχουν... κατά πολύ veter, πολύ ώρας θέματα μέσα πολύ discount. Και Ε δηλαδή σας αρέσει κι αυτό το funky που υπάρχει στην ε, στην Αρέσι. Στην Αρέσι, ντάξει, Δεν με δεν θα τον κάνω αγόρα, αλλά το θα πακσεώγες, καταλαβας. Το φανός έχουμε πολύ ωραίο Ναι, ναι, όχι η μεγάλη, η μεγάλη. Και πιστεύω η archetypes είναι τον κάνεις κι. Είναι καλό κι είναι κεπαλή. Mm. Οπότε αυτούς, μόνο σε αυτό σε μόνος σε βασμούχεις, έτσι μάλλον. Και η, η φάση <coughs> И дикас провантак дейси боревета krivos mnogo afto. Такси, логико е не пестева. Такси, аля ехи се ехи се преасти католо по тами с кумбрия. Тоλαδή на кусис на, не хи на парис на товали ста дикас куматьки, а на на диспусто кана не кини, ети ге кини. Там то кано кего. Охи. И на локопчариш на на парис капля прамот, ети ксигнисан монитис, не каталаван денеш. Такси, кита. Από ότι έχω καταλάβει, δηλαδή, θέλεις να κάνεις το, την τραπ μουσική να είναι κάτι... Δεν θέλω να κάνω, θέλω να, να ακούν τη μουσική μου επειδή εγώ είμαι ξεχωριστός, καταλάβες, επειδή έχω κάτι μοναδικό. Όχι, ναι, ο σκοπός δηλαδή, πίσω από τη μουσική σου η μουσική σου, προφανώς. Ο σκοπός μου είναι να μοιραστώ <κυκ> την αγάπη μου. αυτό, γιατί αγάπη... το αγαπάω. Καταλάβεις το εννοώ. έχεις ε, σαν... Ε, σαν Αλέξης... Πολλά πράγματα ακόμα, εντάξει, προφανώς είμαστε πιτσιρικάδες. Εάν δεν εκπληρώσεις το είδωλο κάθε rock να πεθάνεις στα 30, έχεις ακόμα πάρα πολλά να δώσεις. Θέλεις να το συνεχίσεις αυτό μέχρι όσο πάει, έτσι. Ναι, εννοείται. Και όταν, ας πούμε, δεν μπορώ να τραγουδάω, ήθελα να γράφω στοίχους άλλους και τέτοια, ήθελα να γράφω κάνω. Γενικά, δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό χωρίς να ασχολούμαι μ' Εντάξει, κοίνταξει, να πιάσαμε ωραία συζήτηση με χράδες Να πεθαίνουμε Εντάξει, μα έτσι θα γίνει Εντάξει, ναι, κάποια στιγμή όλοι πεθαίνουμε Δεν θα είναι στα 30, θα είναι στα 3 Ναι, 33, σημαδιακό Και παντελίδι, μην το ξεχνάς Ξεκόλα, ξεκόλα, ρε Λοιπόν, αλλά θέλω να Να σου κάνω μια ερώτηση στην οποία Δεν έχουμε αναρωθέσει καθόλου σκοπός Συμπώσεις μουσικής, όχι Υπάρχουνε Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το γράφεισαν οι Slavic στο στη βιβλία του, λεγάζαν Slavic. Ε, κάποτε θελει να γίνουν Ethiopians, αλλά μετά είδω, δεν έχω όχι talent. Δεν έχω ούτε ούτε τος από talent βέща μου. Mm, για μπορείς αυτό καν. Και λέγωσαν οι Slavs κι ελιπον, yeah, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι θέλουν να ασκοληθούν με το θέμα. Να. Yeah. Γιατί, γιατί mm -hmm. υπάρχουν άλλοι οι θέλουν να ασκοληθούν για τα lefta. Yeah. Και υπάρχουν άλλοι που θέλουν να ασκοληθούν γιατι δες νιώθεις ο βιαδύποτος κι ένας afti Για την τεχνική. Ναι, ναι κατάλαβατεလဲ. Είδα. Εγώ enmerinη τεχνη πρώτα κάνουμε σαν τεχνη, αλλά ενοητό πως θα لو φράγα πως θα. Τελίζα βγάλεις και λεφτά μέσα σε αυτό. Δηλαδή... Θε... δεν είναι λογικό. Εντάξει, προφανώς είναι η δุลιά. Θα ρίχνο λεφτά σε αυτό. Γιατί να μην θέλουμε να τα βγάλεμε πίσω. Κατάλαβες τον; Λαβη έχω βγάλει τέσσερα ματchia και έχω μέχρι τις πρέπει να За да го докажаш поли поли ефко на палу. Да. Значи, я ти на ми вѓало голто та по авто. Фата до дулепсот. Значи, то дулево. Дино, ине и дулјаш. То влепош од дулја, кафара. Прва техни, сафос, ине техни, ала ине е дулја. Идејќе. А, и еротис. Ама и тела на до кано кафара ја технида, до ава. Ти до каниш YouTube. Не, са довај са флера, ке макопања моста не можеш. Ден пај ецре филе. Пробаш кидокса ине Dendo dendo io non zero, ti non so poi ora, non zero, anda ma borìse tre a giorni a no Ecadomir a views θα είμαι. Απλά πιστεύω ότι δεν νομίζω να να παρασυρθω από αυτό. Δηλαδή, perché ti deve fare cielo treose. Il me gamellon tonon, figo, io respect. Tipo tal. Ελα đi πιστεύεις ότι η δόξα σε σένα, γιατί σε ένα για τις άλλες φέρνει Τώρα το λες εγώ τώρα. Ναι τώρα σε 10 χρόνια μα και ήγινες κατά. Δεν προφανώς δεν ξέρω, πάνω, ξέρω. Δε θα βοήρεις να... να. σου πω. Ε, αλλά πιστεύεις ότι γενικά υπάρχει περίπτωση να μην αλουτριωθείς; Πιστεύω κι δεν θέλω κι δε Πιστεύεις ότι υπάρχει αλουτρίως πάντως έτσι στην σεόπληνηντασμένοση, η χιασμένοση. Δεν είναι, δέξαμε αυτό που θεννά τώρα κάπως να βγάζεις όλους λεφτά Ε, δεν είναι κάτι που το, δηλαδή είναι να, να... αλλάζει πολύ η ζωή σου ξαφνικά, ναι. κατάλαβες, Μπορεί να το χάσεις εκεί πέρα. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλου πιστεύω οι ανθρώποι που έχεις δίπλα σου, ναι. οι άνθρωποι, ε. το έκαναν, Τα... κλάσικ λάθος είναι αυτό. Κλασικότατο, κλασικότατο, δηλαδή, είναι ότι ποιο αυτό. Αλλά έχουμε τελειώσει το Λίκιο, δεν ξέρουμε. Έχουμε <laughs> τελειώσει <laughs> το Λίκιο ναι. ναι, και έχει περάσει και μαθηματικό γι' τώρα τους δέκτες τους. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τι σου λέγα, δε θυμάμαι αλλά αυτό <laughs> Κοίταξη υπάρχει μία ρίση η οποία λέει ότι για να καταλάβεις ποιος είναι κάποιος Ναι Πρέπει να δόξα και λεφτά Ναι κατάλαβα Για να δείξεις το πραγματικό ναι, του αυτού Εγώ τα λεφτά όσο. θα έπαιρνω Εσύ <laughs> <Και>, τα λεφτά <laughs> θα έπαιρνω ότι <Ναι>. του λείπει <laughs> Και είναι το κλασικό αστιακεί που γίνεται σε αυτήν Πιστεύεις δηλαδή ότι και να υπάρχουνε Αν είμαστε εντάξεις προφανώς σε δόξα για λεφτά παίρν αλλά υπάρχει μέσα σου κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, να μην, να μην εκπληρώνεται τόσο απλά είτε με το να βγάλεις λεφτά, είτε να το κάνεις mainstream που έχει mainstream, να το ακούει ναι, ο ναι, κόσμος κατάλαβα, ε, είτε να πάρεις αυτό ναι. υπάρχει το οποίο έχεις μέσα σου και θες να, να βγαίνει υποσυνείδητα α, ας πούμε, «Τέμις κούμπρια» βγάζουν θήγουν θέματα χωρίς να το κάνουν άξιες, να το θίξω έτσι Ναι, κατάλαβατε, λες Άμα έχω φτάσει ένα σημείο, ξέρω εγώ που με ξέρει ο κόσμος ε, και όντως δεν με νοιάζουν τα λεφτά εκείνη την περίοδο της ζωής μας ας πούμε. Έχω σαν όνειρο να πάει και αλλού ρε παιδί με φάση, να γίνει λίγο πιο... να ανοίξει ρε παιδί μου, όπως το είπα και πριν Δηλαδή μου εκτός ότι να βγαίνει καλή μουσική στην Ελλάδα Ου. είναι να με ακούν και άνθρωποι εκτός Ελλάδας Δηλαδή, δηλαδή είναι λίγο πιο international ναι, να γίνει πιο διεθνής η φάση. Ναι ναι ναι ακριβώς και, δηλαδή, δεν θα το Α Άμα μου λέγες λέγε, θα γίνει αυτό με φράγκα θα σου δώσουμε τόσα και θα σου ακούνε μέχρι και στην Ιαπωνία θα σου λέγα όχι ρε φίλε θα προτιμώ να το κάνω μόνος μου κατάλαβες ταινότητα Και ναι. να μ' ακούνε μέχρι... Δηλαδή, δεν μου δίνει κινήτρο τα φράγκα μου Μου σε φάση να βγάζω καλή δουλειά αυτό Δηλαδή εγώ Γι' αυτό θέλω λεφτά από αυτό Θέλω λεφτά από αυτό γιατί θα με βοηθήσει εμένα να βγάζω καλύτερες δουλειές Να κάνω Εγώ θέλω λεφτά από αυτό για να τα ρίξω σε αυτό, τίποτα άλλη. Α, δηλαδή είναι το, όχι value for money για να βγάλεις εσύ, είναι το value for money για τη δουλειά σου, Προ... για να γίνεται καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, ναι, κατά κύριο λόγο αυτό, τίποτα άλλη. Μάλιστα. Ε, επίσης ένα πολύ, ένα πράγμα που δεν ερώτησα και είμαι, είναι το γώνημα που έχεις. Ούλ. Α, ούλ, né. Που ναι. είναι κουκουβάγια, έτσι; Κουκουβάγια στα γλικά, né. -κουκουβάγια, είσαι κουκουβάγιας, né. Ε, πώς το διαλέξεις; Ήτανε κάτι το οποίο το ούλο μα έχεις δίνει μεταλιέ. Né, προφανώς. Σημεώνουν κάπως αυτές τις 3 likes, εντόχοψε. Θα θα τα το κάτα, έτσι; Και μωάρες. Για λέ να το, το κάνεις, έτσι. Τελειώσω τυχεία. Όπλα το βγάλα. Ξες πια η φάση. Τε. Ότι είσαι value <laughs> <laughs> <Που να κάνω. laughs> Ήτανε κάτι το οποίο... Πες και συνε... να τις βγάλω τις τελείες, δεν ξέρω, το σκέφτομαι Χαλήσεις, όσοι λέει Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο από πώς πριντάξει Δεν το πεις για λίγους συμβαγούς Όχι, όχι κάτι αντιπροσωπεύει αυτό το όνομα, δεν Και δεν είναι σε φάση ότι το σκέφτηκες χθε... το... Έκανες ένα brainstorm Όχι, όχι, όχι Και ήρθα αυτό Όχι, ναι, ναι Σαν την κοπέλα που γνωρίζεις την άλλη πραγμαρία Μα αρέσει πρώτον η Sofia, afta pou anti prosopévei kou valla, eti. Ne, ne, ne, epidi ida ke stéasas Athinai sto Bulh. Na. Torat kadale kadale. Pouis katálape, katálape. Pedimouna, e mou árese polí. Na do, na do eti, na tocho. Ene pistevo oike tá reó na mou. Pisteves ladiki sti gondra Thessaloniki Athina? Pou parchi, etes pou me protévousa, protévousa. Ta ksara, Premises, τα... απο σκανακάτη λεβαγετε τώρα θεσσαλονίκη σε α Συπο από πλευρά σε δέτηοണ്εις έτσι από πλευρά σε ε υποδομώνς θεσσαλονίκη ότι τσαμπόλι τσαμπόλι καθαρά ητανε Και οι άνθρωποι δεν έχουνε μέτρο. Για οι άνθρωποι. Κι λεφωρεί αν είναι Γιατί ξέρεις τι γίνεται; Πρέπει να μας να somos μόνος άνθρωπος. Τάξει, εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Όπου λες ξέρω εγώ τι Γιατί ξέρεις που λένε όλοι οι ερωτικοί πόλοι Θεσσαλονίκοι η, η πόλη του έρωτα, Η πόλη του έρωτα, ναι. μυρίζει βοθρύλα από σου Και σου έρχεται ένας ερωτισμός τη βοθρύλα <laughs> <laughs> Από το θερμαϊκό Από το θερμαϊκό, ναι <laughs> Ο Βαρδάρης το φέρνει <laughs> ε, και Είναι πολύ με, πολύ, το, το λένε συνέχεια, ξέρεις ερωτικοί πόλοι, ερωτικοί πόλοι Εντάξει, πλάιν Ελλάδα, Ελλάδα. Άλλο, αυτό Ελλάδα είναι έντος, ε, και Ναι, θα, δεν θα πω τι πω ακόμα γιατί δεν είναι τι πω θα, θα δούμε, ναι, το τρέχω, το προσπαθώ, ωραία. το κυνηγάω Λοιπόν, να ακούσουμε πριν μας είπες ότι ακούς, ας πούμε, Drake Ακούω Drake, βασικά ακούω Drake γιατί έχει πολύ ωραία lyrics Και mm. αυτό το κομμάτι ειδικά λέει για τη ζωή του και ο... Mm. Λέει πολλά lyrics, λέω ας το βάλουμε mm. το Energy, mm. από το... Από το disco Hell του, <laughs> <laughs> Είναι από το δίσκο του, If you're reading this too late Πριν mm. βάλει το, το Views, mm. αρκετά καλό mm. κομμάτι Ωραία, ας τα why in the gunshot means forward you requested it so weary yeah way way way up turn it all up yeah look got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. I got girls in real life trying to fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit popping with my family too. I got niggas that could never leave Canada too. I got two mortgages, 30 million in total. I got niggas that are still trying fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like them. But my acting days are over, fuck them niggas for life, yeah I got enemies, got a lot of enemies Got a lot of people trying to drain me of this energy Trying to take away from a nigga Fucking with the kid and pray for your nigga I got people talking down, man, like I give a fuck I bought this one a purse, I bought this one a truck I bought this one a house, I bought this one a mall I keep buying shit, just make sure you keep track of it all asking me about the call for the Wi-Fi so they could talk about the timeline and show me pictures of their friends just to tell me they ain't really friends ex-girl she the female version to me I got strippers in my life but they versions to me I hear everybody talking about what they gonna be I got high hopes for you niggas we gonna see I got money in the cost of all my niggas are free by the coyo as why I got somewhere to be. I have fake tests by they gonna run up on me. We well, run up when you see me then. We gonna see. I got enemies. Got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy Trying to take away from a nigga. Fucking way to kid and pray for your nigga. Fuck all of you niggas, I ain't finished Y'all don't wanna hear me say this so though go don't wanna see when win 50 or whoa I got real ones living past Kennedy row I got real ones with me everywhere that I go I'm trying to tell you I got enemies Got a lot of enemies Every time I see them, something wrong with their memory Trying to take away from a nigga So tired of saving all these niggas, Mike energy trying to take away from a nigga. Φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος επιθέλους επιτέλους για σας. Ε, τε κλίνοντας. Θα θα να κάνω το tax 10 τελευταίο rage που κάνω. Για πέσω. Ε, εisho te menos. Πιστεύεις στη διασκέδαση σίγουρα τον άνθρωπο ਨਹੀਂ ήμει το το trap κομάτι; και βλέπω ότι εντάξει Και παρτίς καθαρά, τραπ γίνονται, ναι, ήσχε δηλαδή, έχεις και σαν ένα όνειρο, ας πούμε, κάποια στιγμή να πας σε ένα κλαμπάκι και να ακούσεις ένα δικό σου κομμάτι όχι από ματαιοδοξία, από... Ε, ναι, ε, ναι, ναι, ε, είναι κάτι το οποίο κάνεις Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, ναι, ε, ναι, μπρο Ε, ναι, δεν ήταν αυτή η ερώτηση Να, μπρο, δίπω λοιπόν, ε, ναι, Να πούμε ότι εδώ πέρα στο στούντιο είναι απίστευτα Έχουμε μαζί μας τον Πάνο, τον παπαδομανουλάκη Το είπα, βοηθούσε, τόση, βοηθούσε ώρα. τόση ώρα Και μας άντεξε, μας άντεξε. Πριν, ήμασταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Είμασταν έξι σε μια... σε μια τουαλέτα <laughs> <laughs> Και σε μια φάση <laughs> σηκώθηκαν οι τρεις και φύγανε ναι. Πιστεύω ότι ο Πάνος άμα δεν έπρεπε τη μουσική <laughs> θα γεμπή και αυτός <laughs> ε, Μαζί μας εντάξει είναι και κατή εδώ πέρα Οι οποίοι με ακολουθήσαν από πίσω και είδαν που Δεν μπορούσαμε, δρήκανε στο λοφορείο και με ακολουθήσαν Τι να δεν μπορούμε Συμφανθήσαμε, φέραμε security ιστορίες, δεν έγινε κάτι Είχα σηκώνα το τηλέφωνο, δεν ξέραμε που ήταν Δεν είχαμε και κάρτα από την αστυνομία Να πούμε μετά ότι θα υπάρχουν και άλλες προφανώς εκπομπές Κάθε τρίτη δεν παίζεις Κάθε τρίτη στις τέσσερις Τέλεια, θα σας ακούω Θα έχουμε έναν ακροατή Αν δελειάστε Αν δελειάστε Θα πέφτουν Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε Μετά ακολουθεί Jazz doubt με τον Αλέξανδρο Ποδιόνι Τέλεια Ελπίζουμε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε Και το Υπουργείο Υπολιτισμού προειδοποιεί Να μην την εκπομπή Καλή ευχαριστώ